100,9 FM Stereo. Την ετην ραδιοφωνική χρονιά θα πρέπει να υπακούσω τους κανόνες της δεσμευμένης δημοσιογραφίας, κλίνοντας το στόμα μου, για ότι συμβαίνει με προκάλυμα το ισχύον δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτή την χρονιά.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 Tontijo, Metongiani με τον Γιάννη Κυρία μου και κύριε καλή σου ημέρα όπου κι αν είσαι Εδώ από το ράδιο Άρτα Από το 101,5 FM και στερεό ε, θα, θα, θα, θα... Θα... Θα... Θα κοντολίσουμε στον τοίχο για μία ακόμη μέρα take... Με ωραία με ωραία πράγματα. Σκιδοφρένια καρονική. Λοιπόν στο 26814060 Μπορεί ναι, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο Γιάννη Λαζάρου εδώ τη εκπομπή, Λοιπόν να σας να του λετε τα ωραία σας και να υπάρχει μια, τέλος πάντων, επικοινωνία κυρία μου και κυρία μου και αφού καλημερίσουμε όλους τους καλούς φίλους οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι από την Κουζάνη, Γιάσου Ροκουστάκη εκεί περαστικά λοιπόν Νάουσα Εορδέα Νεμέα, κάτω εκεί στα παιδιά του Νεμέα Πρες, Κύπρο Αρτεφέμ Νίκος Αμάραντος σε όλους τους καλούς φίλους, καλημέρα Θεσσαλονίκη <ΣΣ> Μου λέγε τώρα μια φίλη από τη Θεσσαλονίκη που ξεκινούσε την εκπομπή, έγινε πληστηριασμός, λέει και δεν πήγαν ούτε οι ενδιαφερόμενοι. Αυτό, αυτοί δηλαδή που του παίρνουν τα σπίτια. Δεν πει τι να πάνε να κάνουν πια. Γεγονός είναι ένα κυρία μου και κυριέ μου, ότι είναι χρέος και λύτρωση η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό σου είπε ο Σαμαράς. Είναι χρέος και λύτρωση η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Διότι και εγώ ερχόμενο εδώ διαπίστωσα ότι υπάρχει μια πλέρια ευτυχία στο... σε αυτό το, το τέλος πάντων του κυκλοφορούν σε αυτά τα όντα που κυκλοφορούν στην περιοχή εδώ πέρα γενικά και στην Ελλάδα και σου λέω πραγματικά είναι χρέο και λύτρωση η εκλογή Πρόεδρου τη δημοκρατία διότι τι να τα κάνει τα λεφτά άμα δεν έχει μία, μέσα στην ευτυχία σου βγάλε μου ρε, και ένα πρόεδρο να λειτροθεί από την αγωνία του Σαμαρά δηλαδή όχι τίποτα άλλο. Βέβαια κυρία μου και κυρία μου η πλάκα είναι μία και οπακλαβάζ γωνία. Σου λέει ή το τρίγωνο παροράματος γωνία Πάρ' το όπως θέλει. Λοιπόν σου λέει τώρα ας πούμε σου λέει όλο αυτό το μπουμποκοσύστημα, Δεν θα έχει ITM, δεν θα έχει ψωμί, δεν θα έχει ε, λεφτά δεν θα έχεις... Ας πούμε εντάξει δεν τα λέει στους αθάνατους Δεν ξέρω ακριβώς ποιοι είναι αυτοί Δηλαδή ξέρω αλλά χες το πρωί πρωί Λοιπόν να μην αρχίσουμε πάλι Λοιπόν ε, λέει τώρα λοιπόν στον... Ε... Αν έργο δεν έχει μία Του λέει δεν θα έχει λεφτά Δεν θα έχει ATM, δεν θα έχει φαΐ Λέω γι' αυτό λοιπόν σε παρακαλώ δεν έχει σε παρακαλώ Γι' αυτό και σκιάξου για να τελειώνει η κατάσταση Και έτσι. αυτό σκιάζεται Και τρέχει για μία ακόμη φορά από πίσω του Γρήβα, βοήθεια Για τον ψυχίατρο μιλάμε no. Βοήθεια hey. Πάντως κυρία μου και κυρία μου hey. Αυτή την κατάσταση δεν τι δημιούργησαν οι αγορέ. Ε, λοιπόν, οι αγορέ θα γίνουν χορεύτριε του χορού τη κοιλιά. Oh λοιπόν, ποιο θα του βαράει τον ταούλι και οι αγορέ θα χορεύουν. Μα ο Τσίπρας yeah. Φυσικά μπορεί να σου έρχεται σε ένα εκείνο το παλιό με τον ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα, Ήλια, καλημέρα. Yeah. Αλλά δεν έχει καμία. Ε, εντάξει, τώρα καταλαβαίνει. Yeah. Ναι, κυρία μου και κυρία μου, ο Τσίπρα θα φαράει τον ταούλι και οι αγορέ θα χορεύουν. Όπαν είναι ανάει στο γιάβρο θα βάζουν όπαν η νανά αγορά μου Αυτά και άλλα ωραία είπε ο φίλος μας ο Αλέξης <Τι> Μακάρι Αλέξη, εμείς μπανιστριτζίδες Ότως ή άλλως της ζωής ήμασταν <Τι> Μια ζωή <Τι> Οπότε να δούμε και καμιά αγορά να τον κουνάει λίγο <Τι> Τον έτσι της <Τι> Τον τάχα της Την αγορά του Αϊχαλή Θα σου βάλω το μαντί στην αγορά του Αλχαλίλη, Θα σου χορέψω τζιφτιντίλι. Λοιπόν, μου λε, μεγάλε. Αυτά, είναι ωραία αυτά που σήμερα, Γίνονται, όμω έχουν ένα κακό. Ορίστε. Έλα, ρε φούρναρη, φούρνησε το πρωί. Τι να κάνω, ρε φούρναρι, εδώ τρελαίνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά κάνεις. Ολα ολα so I just walked in to find you here without <risa> look upon your face. <decoration> <Z Duke> Εγινε. Yeah, yeah. Έλα γεια Έλα φουρνάρη, Ο έχει φοβερά μανταρίνια Τώρα εδώ που τα λέμε mm -hmm. Και στέλνει αβέρτα Τι να κάνουμε mm -hmm. <laughs> Μανταρίνι μας <laughs> Ευτυχώς δηλαδή I... Κυρία μου και κυρία μου Όλα αυτά το μπουρδελιστάν Με συγχωρείτε Όλη αυτή η ωραία κατάσταση Αυτή η επιθεώρηση τέλο πάντων Την οποία θα, εζήλευε, θα εζήλευαν Παλαιά ιερά τέρατα του θεάτρου όπως ο Σταυρίδης ο Αυλονίτης λοιπόν θα τα ζήλευαν διότι δεν θα μπορούσαν να παίξουν τέτοιους τρόλους πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ ωραία για πολλά γέλια αλλά δυστυχώς είπαμε δυστυχώς έχουμε καθημερινές δολοφονίες διπλά μας δολοφονίες μιλάμε για δολοφονίες τώρα ε, όταν θα πάρουμε μάτι εμείς που θα χορεύουν οι αγορές και θα βαράει τον ταούλιο ο Αλέξης μας θα είναι αλλιώς η κατάσταση Περιμένουμε Όπως πε, περιμένετε και εσείς δηλαδή Πάλι να κολυμπήσετε Μέσα στην ευτυχία Με το που θα βγει ο Αλέξης ε, Πάντως ε, ε, Ο μιλιός του Ιντούτο Λεβί Ή το Ιντούτο Λεβί για να καταλάβεις Είναι μια γιάφκα Ναι Αναρχοκομουνιστο αριστερών ναι, το Ιστιτούτο Λεβί, Λεβί, τα ακού τώρα έτσι εσύ, ναι. Λοιπόν, και του είπε, ο Μιλιός είναι του ΣΥΡΙΖΑ, ε, καταλαβαίνει, και του είπε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πληρώσει για 5 χρόνια Τους τόκους και τα χρεολύσια των δανείων της Ελλάδας Θέλετε αυτό να το ερμηνεύσουμε, Θέλετε να το κουβεντιάξουμε. Θε... Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, κυρία μου και κυρία μου, γεγονό είναι ένα. Με την ταμπέλα του αριστερού, του δεξιού, του κεντρώου, του πράσινου, του κίτρινου, του κόκκινου Έχει γεμίσει ο τόπος σαπάκια προδότες Έχει γεμίσει από σουφλή με γάβδο σαπάκια Ο τόπος και αυτά δεν καθαρίζονται ούτε με το, πώ του λένε εκείνο, το δεν <σταλώς> <σταλώς> <σταλώς> Ναι, με τι, τι, εντάξει θα Απ' τη στιγμή που έλειπε θα τα κουρέψει, δεν τα αποδέχονται. Θα, θα, θα τα πληρώσω το παιδί σου, ο μαλάκα, το παιδί σου. Έλα, έλα. Τι να τραπούνε, κυρία μου. Τι να τραπούνε, πλάκα μου κάνει. Δεν τρέπονται αυτοί που τους παλαμακίζουν Δηλαδή αυτή τη στιγμή Ακούγοντας Α, για μία ακόμη φορά το μιλιό να λέει αυτά που λέει Δηλαδή αυτά τα δάνεια δεν μιλεί Ποιος θα τα πληρώσει πάλι Ποιος θα τα πληρώσει Για να καταλάβετε δηλαδή ότι η Πασοκύλα Με λίγα λόγια ο Αντρέας Ποτέ δεν πεθαίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά Δώσε μας λεφτά Χως τους μέσα του μαλάκες Με τα δάνεια να καλοπεράσουμε εμείς και δεν πάνε να επιδειχτούν αυτοί. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι πρωί-πρωί, αλλά αυτή είναι και η πραγματικότητα. Αν είναι μια άλλη, έλα δε, Σιριζέ, πες, πάρε μα τηλέφωνο και πες μας τη. Πε μα τη διαφορετικότητα, τη, τη διαφορετική, την άλλη πραγματικότητα. Το ερώτημα είναι ένα. Στο Λεβί, του τα έλεγε. Δεν, δεν πήγε στη Γιάφκα να πούμε του Ρωμανού να τα πει αυτά. Λοιπόν, πέντσι, πέντσι. θέλει να του πληρώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πέντε χρόνια του τόκου και τα χρεολίστια, και αυτά τα πληρώνει. Μα, αυτά που θα πληρώσει ποιος θα τις θα πληρώσει και πως Μας απαντάς πως και ποιος Λοιπόν ε, bon, ε, μεγάλε ε, Καταλαβαίνεις δεν το καταλαβαίνεις Σ' αρέσει δεν σ' αρέσει Είναι γιωμάτος σαπάκια ο τόπος Από σουφλή μέχρι γάβδο Και αυτά ούτε με το πανίσχυρο βήμα δεν καθαρίζουνε. Σκέψου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Έφτασε του κοντά στο 30% Με το κούρεμα και τα τέτοια Αυτό σκέψου το έτσι Έλα Ποιο να το πληρώσει, Ποιο να το πληρώσει, Πε μου. Ε, βέβαια. Έλα. Τώρα τα αποδέχεται το χρέο, Φίλε Ναύμα. Τώρα τα αποδέχετε, κυρία, κυρία μου και κυρία μου. Απά, πά, πά. Γερουλάνο και Παπαντρέα θα ιδρύσουν κόμμα, λέει. <laughs> και με τους του νεολαίου του. Είπατε, προσωπικά έχω γράψει ένα άρθρο για αυτά τα κολόπεδα. Έτσι λέγεται. Κολόπεδα λέγεται το άρθρο Όποιος θέλει Επειδή α, Δεν, δεν προσπαθώ εγώ να κρυφτώ πως από το δάχτυλό μου Ούτε να, να λείψω βούτυρο και μέλι Αυτά που λέω Διαβάστε το Λοιπόν στον τοίχο είναι Στο διαδίκτυο στο μπλοκάκι Και έχει τίτλο Κολόπεδα Λοιπόν είναι ο Παπαντρέου και η παρέα του Η νεολαία του είναι κολόπεδα αυτό που, που εννοώ στην, στην ελληνική γλώσσα: Το κολόπεδο είναι ο Ρουφιάνος είναι ο Καριόλη, είναι ο, ο προδότης είναι, είναι, είναι. Ε, αυτό είναι. Ο Παπαντρέα και η παρέα του, και η νεολαία του που μας καλούσαν να πάμε. Να πάμε πού, ρε κολοπεδάκια! Πού? Εκεί που ρε κολοπεδακια που εκει που τρωτε τα κλεμμένα από του μπαμπάδε σα, όπω σα γράφουμε στο αρθράκι. Να πάμε πού? Στο Ιπποκράτιο που δεν έχει καθετήρε, ελάτε να σα πάμε εμεί! Ελάτε να σας πάμε εμείς ρε τσογλάνια της πασοκοκρατίας που αφού λιστέψατε τα πάντα τώρα μας κάνετε με την ανοχή με την ανοχή των μυστικών κάνετε αυτά που κάνετε αλλά είπαμε μεγάλε από το σουφλί επαναλαμβάνομαι μέχρι τη γάβδο έχει γεμίσει σαπάκια ο τόπο. Σαπάκια προδότε, ρε παιδί μου. Κολλάνε μια ταμπέλα εδώ, θα πούμε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, πούμε και κάνουν και λένε τα δηλαδή, δικά Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν είναι κάποια άλλη, θα θέλαμε να την ακούσουμε. Διότι, μεγάλη, αν νομίζει ότι είναι πραγματικότητα αυτά που σου λέει ο Μιλιό, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Μπουμπούκος και αυτό δεν πλανά πλάνη νικτράν. Είσαι μέγα συμφεροντολόγο. Και αυτό σημαίνει ότι είσαι μέγα βλακ και δεν αξίζει να περπατά σε αυτό τον πλανήτη. Λοιπόν, άντε, τράβα λοιπόν στο κόμμα του Παπαντρεά. Εξάλλου 1,5 εκατομμύριο από εσά δεν είχατε πάει να του δώσετε το δαχτυλίδι. Δεν μπήκατε στην ουρά να υπογράψετε για το ζώο, το όρθιο, να τον κάνετε πρωθυπουργό. Στην ουρά μπήκατε. Μη και χάσετε τα... τους διορισμούς. Μην και χάσετε τα γάλατα και τα μέλια. Αϊ, τραβάτε πάλι τώρα, λοιπόν. Α, ε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σα πονάει ή δεν σα πονάει, αυτό καταλαβαίνουμε εμεί πραγματικότητα. Αυτό λέμε. Γκέ, γκέ, ουρνοτ γεγγε. Άκου είναι έτοιμο, έ, έτοιμο το Μόχι, το όρνιο τη κλεισούρα, να κάνει κόμμα με το Γιρουλάνο Πού είναι κύριε τα εκατομμύρια που έδωσε ο Γιουρούλανο και Τα έδωσε τα εκατομμύρια στη μαμά γιατί το μουσείο λέει του χρόνου θα έκανε στη Νέα Υόρκη. Κατομμύρια, μεγάλε. Κατομμύρια. Οι αγύριτε, οι προδότε παίζουν το ρόλο του χρονου θα εκανε στη νεα υορκη κατομμυρια μεγαλε κατομμυρια οι αγυριτε οι προδότες παιζουν το κόκαλο άλλοι στα καφενεία με έναν διορισμό ή με 500 ευρώ για να προδώσουν κάποιου yeah. και άλλοι με εκατομμύρια τύπου, τύπου Γερουλάνου και Παπαντρέου yeah. αυτή είναι η κατάσταση. Yeah. και εσύ μεγάλε εσύ μεγάλε τώρα μέσα σε μια εβδομάδα σκιάχθηκες τόσο πολύ που το 60% των ερωτηθέντων σε σφιγμόμετρηση λοιπόν φοβούνται ότι η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ και το, το, θέλουν, το ίδιο ποσοστό των Ελλήνων δεν θέλει τώρα εκλογές Γι' αυτό θέλει τη νέα δημοκρατία, πλησίασε λέει το ποσοστό Μεγάλε, μια χαρά σε κάνουν Και θα χαρούμε, εκεί θα γελάμε Τότε θα αρχίσουμε στο πραγματικό γέλιο Σε αυτά που θα δούμε στο κοντινό μέλλον Εμείς που μέχρι σήμερα δεν γελάμε, δεν γλεντάμε, δεν χορεύουμε Και θρυνούμε για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα Θα ρίξουμε το γέλιο του πούστι Μόλις ξεκινήσουν, γιατί ο νούπο ξεκινάνε τα πράγματα όσο ο νουπο ξεκινάνε τα πράγματα <Σιναι> Θα γελάμε με σας <Σιναι> Θα γελάμε με σας Νοικοκυραίες <Σιναι> και νοικοκυραίοι μου <Σιναι> Τώρα θα ήθελα ένα τσιγάρο Δεν έχω λυστυχώς Παρακαλώ Γελα <Σιναι> παλουχάρι μου Τι Εγώ είμαι ε, Εγώ είμαι ήδη στον δρόμο Εγώ είμαι ήδη στον δρόμο Λεία. Ναι Ναι, ναι Έτσι θέλουνε τελικά Έτσι θέλουνε Έτσι Έτσι, Έτσι. Έτσι. Έτσι. σωστός Σωστό. yeah. Καλά λίγο ο εδώ Έτσι μου έρχεται λέει να πάω να ψηφίσω Σαμαρά Δηλαδή τουλάχιστον είναι αυτός που είναι ξέρω ότι τι προδότερος είναι αλλά τι να, να πάω να ψηφίσω τον άλλον ο οποίος φόρεσε ένα φρετζέ τώρα ας πούμε χωρεί, τέλος πάντων τίποτε. και θέλει το 41% αυτού του λαού κυβέρνηση με πρωθυπουργό το Σαμαρά αυτού του λαού Μεγάλε, σου λέω το, τα γάλοπ είναι δεν είναι πουλημένα πληρωμένα είναι κάπου μέσα εκεί κρύβουν και μια αλήθεια ψάξτε με Κατάλαβες Την εξαφάνισαν Τον το, το, το, το Μπαρμπαφώτο μου Τον κουρέλα μου Τον εξαφάνισαν εντελώς no. Τον πάει στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα Παραλό oh, no. Όπω το λες ενισχύεται η συνασπισμένη η πασοκοκυβέρνηση γιατί τέτοια είναι Έχει. Λοιπόν έτσι, έτσι το διαμορφώνουν το ποσοστό αυτή τη στιγμή Αλέξη άμα και αυτή τη φορά μεγάλε μείνει πάλι στην αντιπολίτευση ως καινούργιος Τσεχαμάρας Είναι να παίρνουν φόρα οι Σιριζέοι που ήρθαν εκεί Οι καινούργοι δηλαδή αυτοί Δηλαδή πόσο έχεις τώρα 27 Μιλάμε για το 25% που ήρθε εκεί τώρα το νέο αίμα, είναι να παίρνει φόρα να χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο ενώ ανέμενε εκεί με το ποσάκο, Πασοκοποτάμι κτλ. Ε, Καταλαβαίνει, πάει και το Παρβαφώτας μου ο Κουρέλας μου δεν μου τώρα που ξαφανίστηκε θα βγάλουνε και αυτούς που διόρισε όταν ήταν στην κυβέρνηση ε, ε, με τη Νέα Δημοκρατία και το του βγάλουν από τις θέσεις τους θα βάλουν άλλους ρωτάμε τώρα κυρία μου και κυριέ μου τέλος Φεβρουαρίου. Τέλος Φεβρουαρίου, μόλις τελειώσουν τα γάλατα, τα μέλια, τα λαμπάκια που θα ανάψετε, τώρα τη τα σταυρούγεννα που θα γίνουν, η Ελλάδα, τέλος Φεβρουαρίου πρέπει να υπογράψει νέο μνημόνιο με την Ηνωμένη Σου Ευρώπη, που λέγεται ΜΟΥ! ΜΟΥ! Λέγεται, έπως θα ακούσεις, ΜΟΥ! Για να έχει ρευστό να πληρώνει μισθού και συντάξεις και τράπεζες. Το... Το νέο μνημόνιο λοιπόν λέγεται Μου... Δεν με πιστεύεις ε? Δεν με πιστεύεις Δεν με πιστεύεις Καλά, μη με πιστεύεις λοιπόν. Πάντως είτε εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας είτε όχι Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, Όποια ελληνική κυβέρνηση κι να είναι Θα υπογράψει το... τους όρους Του Μου... Δηλαδή του νέου Μνημονίου που θα μα βάλει Στην πιστοτική γραμμή ενισχυμένων όρων Έτσι λέγεται η κατάσταση Τώρα Όλα τα άλλα μεγάλε Είναι Είναι Για να περνάει Παρακαλώ Μεγάλα χαρά γιατί που απευθύνονται Λοιπόν Μεγάλε Είναι τελειωμένη η κατάσταση Γελάς, πρέπει να μειώσει τον κατώτατο μισθό Δεν στα λέμε εμείς ρε φίλε αυτά Φίλε, ναι Και να μειώσει το επίδομα ενεργειάς, Αλλιώς δεν θα βγαίνουν τα νούμερα Ποιος τα λέει αυτά, μα η σύμμαχή σου η Τρόικα Τώρα, πρόσεξε Θα ήθελα ειλικρινά Αν ακούει ένας άνθρωπος 26814060 Που παίρνει τον κατώτατο μισθό Να με πάρει τηλέφωνο και να μου πει Εγώ αυτή τη στιγμή εργάζομαι Παίρνω τον κατώτατο κατώτατο μισθό με ασφάλεια. Πραγματικά, τόσο είναι ο και εργάζομαι. Πάντως γεγονός είναι ένα ότι η σύμαχη σου νικηγύρια μου και η μου, νέο δημοκρατοπασόγο μου, ε, και ΣΥΡΙΖΑ επαναστάτη μου, μη χάσει τον μισθό και τη σύνταξη και του φάπαξα. Λοιπόν. Ζητά μείωση γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Σημασία πάντα έχει να βγαίνουν τα νούμερα. Τα νούμερα των ε, αυτοκτονημένων, των πεθαμένων, των καταθλιπτικών στην Ελλάδα βγαίνουν μια χαρά. Αλλά γι' αυτό δεν τους νοιάζει. Το, το θέμα τι είναι τι κάνουν αυτοί. <Το> Όχι οι αυτοκτονημένοι. Οι αυτοκτονημένοι το κάναν. Οι άλλοι. Hey. Ναι, ναι. Λίμων, οπότε ό,τι γίνεται Σωστά παρατηρεί εδώ ένας φίλος Ό,τι γίνεται και ό,τι ζητάνε Το ζητάνε από <coughs> Την εργατική Τη λεγόμενη εργατική ε, Τάξη Τίποτα, δεν ζητάνε δηλαδή Δεν βγήκαν από αυτή τη στιγμή Να μειωθεί ο, ο μισθός του δημοσίου Όχι <coughs> Όχι <coughs> Το επίδομα ανεργίας μεγάλη Και ο μισθός του, εργάτη πρέπει να μην, του υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα πρέπει να μειωθεί. Κατάλαβε τι τον χρειάζονται ακόμη για κάποιο μικρό διάστημα αυτόν τον στρατό των δημοσίων υπαλλήλων, θα φανεί στο άμεσο μέλλον. Μετά θα δούμε τι θα γίνει. Κυρία μου και κυρία μου, μέσα σ' όλα, που ζητάει η Τρόικα, που έχουμε το, που έχουμε το καινούργιο το Μου, τέλο Φεβρουαρίου, έχουμε και το Μοσκοβρωμάι. Έρχεται το Μοσκοβρωμάι, ο, ο Μοσκοβισσή, και μα στρίζει τα δόντια. Συνεχίστε με τις μεταρρυθμίσεις για να σταθούμε δίπλα μας Ειλικρινά Ειλικρινά Θα ήθελα να με πάρει κάποιος ε, Ειδικά από τους πατριώτες Τους όψιμους πατριώτες της τελευταίας Πενταετίας που ανακαλύψανε Και τις ρίσεις των αρχαίων Ελλήνων Και των μεγάλων ανδρών να, Λοιπόν, Υπάρχει Άνθρωπος αξιοπρεπής Από την Αλάσκα, από το Βόρειο Κόλλο Μέχρι το Νότιο Κόλλο που να του κάνουν αυτά που, του, που κάνουν στους αποκαλούμενου Έλληνες τα τελευταία χρόνια, Μοσκοβισίδες, Νταϊζεμπλούμιδε, Σόιμπλε, Μόιμπλε, Μέρκελε και ένα σωρό αθύρματα ευρωπαϊκά και παγκόσμια, και να κάθεται ενώ του ρίχνουν ροχάλα και να λέει Αχ ψυχαλίζει. Υπάρχει, υπάρχει άλλο ανθρώπινο όν από το ένα άκρο του πόλου, πώ το λένε, από το βόρειο μέχρι το νότιο κάτω. Κανένα. Κανένα. ακόμα και την κατσαρίδα άμα τη επιτεθεί λοιπόν θα... κάτι θα κάνει δεν υπάρχει δηλαδή καθημερινά βγαίνει τί, κάθε ώρα κάθε ώρα και κάθε στιγμή που μιλάμε ένας κατ' εμάς ξεφτιλισμένος υπάνθρωπος του οποιοδήποτε συστήματος δεν μας ενδιαφέρει βγαίνει και βρίζει αναφανδόν ένα ολόκληρο λαό, τον υποβιβάζει τον ξεφτυλίζει και δεν γουνιέται κανένας μη και χάσει τη σύνταξη και το υφάπαξ και το μισθό Και τώρα οι μπουμπουκοβορίδιδες του συστήματος Αμαράδες πες τους όπω θέλει, Χειρίζονται αυτή την Πραγματικά βρώμικη μάζα Την οποία δεν μπορείς να την αποκαλέσεις κάπως Είναι μια βρώμικη μάζα Και εφόσον είναι βρώμικη μάζα Την διαχειρίζονται Μάλλον την μεταχειρίζονται Την κουμαντάρουνε βρωμιάριδες Αυτή είναι η κατάσταση μεγάλη Τη βρώμικη μάζα την χειρίζονται, την διαχειρίζονται, την κουμαντάρουνε βρωμιάριδες. Χωρίς ανθρώπινη υπόσταση, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς να έχουν τίποτα μέσα τους. Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο Μολυνόπουλο, αμάν η Ευρωπαϊκή Αριστερά θυμήθηκε να δηλώσει ότι ο Γιούνκερ κακώς επεμβαίνει και κρίνει εκ των προτέρων τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Σω μεγάλε! Ο Τσίπρας μας, η, Ευρωπα... η ελληνική αριστερά μας είπε τίποτα για τον Γιούνκερ. Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Μας το είπε η ευρωπαϊκή αριστερά. Και μάλιστα ο Πιέρ Λοράν, ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής αριστεράς. Ο Τσίπρας και η παρέα του επαναλαμβάνουμε και θα γίνουμε κουραστικοί. Που έσκισε τα σοβρακά του για να γίνει πρόεδρος ο Γιούνκερ. Λοιπόν, δεν έβγαλε κουβέντα. Δεν έβγαλε κουβέντα για αυτό που είπε ο, ο ότι προτιμάει στην εξουσία οικεία πρόσωπα Ότι ο ελληνικός λαός Δεν πρέπει, πρέπει, να, δεν πρέπει να πάρει λανθασμένη απόφαση Και αν είναι λανθασμένη απόφαση Θα τους τυχίσει Βγεί και ένας αριστερός Ένας Να μιλήσει, να, να του πει στιχτήρε ρε Να ζει στο μαλάκα <σομίωμα> ναι. <σομίωμα> ναι καλά Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντω δεν συμφωνώ μαζί σου, μου Ότι αν ήταν όπω παλιά διορισμένο, ε, θα πήγαινε σπίτι του. Δεν πάνε σπίτι του σε αυτά τα πιόνια. Και τώρα, όπω βλέπει, δεν είναι διορισμένο, αλλά δημοκρατικά. Είναι διορισμένο, δημοκρατικά εκλεγμένο. Κατάλαβες Όπω είναι α πούμε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο Σαμαροβενιζελο Κουρέλη, δημοκρατικά εκλεγμένο. Δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένη αυτή η κυβέρνηση. Δε, με με συλλήβει, έτσι. Φαντάζομαι δηλαδή. Οπότε λοιπόν, τώρα που έρχεται ο Μοσκοβισή και μα τρίζει τα δόντια και ο Μοσκοβισή, λοιπόν, ε, ναι, μα τρίζει τα δόντια και ο Μοσκοβησής, να δούμε πότε θα του τρέξουμε τον κόλο εμεί του Μοσκοβησή, του κάθε μαλάκα Μοσκοβισή, ο οποίο θα βρούμε πόσοι να μαζοχτούμε ρεπούσιμου, πόσοι να πούμε να μαζοχτούμε να τελειώνει η κατάσταση, δεν γίνεται, Δεν φτάνουμε ούτε για να πάμε να πάρουμε μια τηρόπιτα. Δηλαδή, με μια τηρόπιτα χορταίνουμε όλοι, τόσοι πολλοί είμαστε. Λοιπόν, ε, μάλιστα. Μπινελίκωσαν την κυρία Ντόρα, την κυρία Μπακογιάννη, τον πρωτόπαπα, το μεγάλο αγωνιστή τη Δημοκρατία, να τα τονίζουμε αυτά τα παιδιά έτσι. Την κυρία Βούλτεψη, τη μεγάλη αγωνίστρια τη Δημοκρατία, Το Ρουσόπουλο, ένα από τα μεγαλύτερα ε, προσώπατα τη παγκόσμια δημοσιογραφία ε, και τη Δημοκρατία. Λοιπόν, ε, τη γυναίκα του, πήγαν στην Ασία, φυσικά όπου γάμος και χαρά η Βασίλο Πρώτη, για τα 100 χρόνια. Και πήγαν και άνεργοι δημοσιογράφοι Και τους μπινελίκωσαν Και φυσικά έφαγαν και το ξύλο τους Οι άνεργοι δημοσιογράφοι Από τα ΜΑΤ όταν πλησίασε ο Σαμαράς Το κτίριο της Εσιαία <Τι> Όπου γιορτάζονταν τα 100 χρόνια Του σωματείου των δημοσιογράφων του, του κλάδου Εάν κυρία μου και κυρία μου Να σου κάνω μία παρένθεση Στην προκειμένη περίπτωση Η Εσιαία είναι αυτή που είναι Αν σκεφτεί κανένα Ότι ένας από τους ήταν ο Ιρακλής ο Ραφαηλίδης Πατέρας του Ρένου Του Ραφαηλίδη Και το που κατάντησε σήμερα Λοιπόν Στο να είναι Δημοσιογράφη τύπου Ρουσόπουλου Και Έτσι όπως είναι η κατάσταση <μυρίζει> <Σύνδυα, μυρίζει> Περακαλώ Ρένου Αποστολίδη Τι είπα Α έκανα λάθος με <μυρίζει> Του Ρένου το Αποστολίδη Με συγχώρετε έκανα λάθος μου. με μου <μυρίζει> Του πατέρας του Ρένου λοιπόν αυτό λοιπόν να το πούμε έτσι λαϊκά δείχνει το ότι ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο όπως έλεγε και το παλιό τραγουδάκι Τι σχέση μπορεί να έχει η αισιαία των εγγράμματων ανθρώπων που την ξεκινήσανε με την σημερινή Εσιαία που πήγαινε να την τιμήσει ο Σαμαράς με την παρουσία του για τα 100 χρόνια των αγράμματων και των προδοτών να το πούμε έτσι ομά διότι «Κυρία μου και κυρία μου, έτσι καταλήγουν, αλλιώς ξεκινάνε και εκεί καταλήγουν, διότι το σύστημα βάζει μέσα τους δικούς του». Δηλαδή, ο Ρουσόπουλος, ο Ρουσό προσέξτε τώρα, ο Πρωτόπαπας και η Βούλτεψη είναι η καθαροί άνθρωποι της κοινωνίας που πήγαν στην Εσιαία και οι άνεργοι δημοσιογράφοι έτρωγαν ξύλο απόξω όταν πλησίαζε ο Σαμαράς δεν είναι της κοινωνίας είναι παρίε. <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> αυτή είναι η κατάσταση μεγάλη κι αν δεις εσύ να αλλάξει τίποτε πάρε με τηλέφωνο σου χογλαρό σούπα έτοιμη στο πιάτο ζεστή έχουμε κυρία μου και κυρία μου οργανισμό φόρων στην Ελλάδα φόρων και εισόδων δεν ξέρω αν το, το γνωρίζεις είναι μια επιταγή μνημονιακή και η Τρόικα βιάζεται να το επισπεύσει το θέμα του οργανισμού φόρων και εσόδων. Είδες να δημιουργείται κανένα οργανισμό οργανισμός ε, βοήθειας ε, της παιδίας ξέρω εγώ, όχι. Ο, η Τρόικα βιάζεται λοιπόν. Ο οργανισμός θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο κυνήγι φόρων. Μεγάλε, κατάλαβες πως κινήγαγες μανιασμένα και λυσασμένα στον το λαγό καρτέρι, τώρα δε θα σε κυνηγάνε. Κυνήγει φόρων και ελέγχων πολιτών και θα ελέγχεται αυτός ο οργανισμός από διοικητικό συμβούλιο που δεν θα έχει σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών. Με ποιον θα έχει σχέση, μα με Γερμανούς φυσικά. Κατάλαβες μεγάλη, θα έχει την black Water. Να σε φυλάει, να σου φυλάει τα σύνορα, ο στρατό. Θα έχει Γερμανού υπουργού, βουλευτέ, είπαμε με την αναθεώρηση θα γίνεται. Και θα έχει και τον οργανισμό φόρων και εσόδων, όπου καινούργια εσέ, γεστάπο, θα κάνουν ντου στα σπίτια, ποιε επιχειρήσει λέμε τώρα, στο δρόμο να συλλαμβάνουν τα ζόμπι που αποκαλούνται ακόμη οι Έλληνε και δεν έχουν στην τσέπη ούτε ένα φράγκο να πάρουν, όχι μακαρόνι, να πάρουν ψωμί να φάνε. Αυτά γίνονται σήμερα, την ώρα που μιλάμε. Την ώρα που μιλάμε. κύριε μου και κύριά μου, υπάρχει μια παγίδα για τις δόσεις προς το δημόσιο και οφείλουμε, κατά τη δική μας άποψη, παγίδα, να την μεταφέρουμε. Μπορεί να σταματούν οι κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, αλλά το δημόσιο, προσέξτε, έχει δικαίωμα να κατάσχει μισθούς, συντάξεις, επιδόματα κλπ μέχρι το χρέος στο δημόσιο να φτάσει 50% δηλαδή πληρώνεις τη δόση αλλά σου παίρνουν και από τα χρήματα της δουλίας σου ή της συνταξή σου ή μιας άλλης πηγής εισοδήματο που έχεις δεν τελειώνει κυρία μου και κυρία μου το με ποιους έχουμε να κάνουμε τουλάχιστον εμείς από εδώ το φωνάζουμε καθημερινά έχουμε να κάνουμε με ε, ε, πως να το πούμε με δράκουλες προσβάλλουμε το δράκουλα έχουμε να κάνουμε με αθήρματα ναζιστικά γουρούνια λοιπόν τα οποία δεν χορταίνουν χρήμα καταρχάς και χρησιμοποιούν στρατιές Ελλήνων σάπιων προδοτών για να υλοποιήσουν τα έργα τους και βέβαια οι στρατιές Ελλήνων σάπιων προδοτών δεν σκέφτονται ότι πολύ σύντομα δεν θα τους χρειάζονται και αυτού. Θα θέλω να τα πάρουν και από αυτούς Κυρία μου και κυρία μου Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο Μελλινόπουλο yeah, Η νέα αμβολή που θα έχει ε, Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τον Τζίπρα. Αλέξη ξέρω εγώ ξαναδέ την κατάσταση Θα επανελέγξει Τις πολίσεις του τα Θα κάνουν ψηφοφορία, καλά εντάξει Έλα πάμε παρακάτω Πάμε παρακάτω Πάμε παρακάτω άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άιτε να περνάει η ώρα να πάρουμε και σήμερα το μεροκάματο δηλαδή για του βουλευτέ μιλάμε. 100 εκατομμύρια δάνκα τη κουπόνια για αγορά λαπτόπ θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδέσει για ίντερνετ, εκπαίδευση στι νέε τεχνολογίε. Λοιπόν, κατάλαβε, με 100 εκατομμύρια έφτιαχνε ένα συστηματάκι όπου χιλιάδε για να μπουμε εκατομμύρια, εκατοντάδε χιλιάδε θα είχαν. Ανασφα... ή ανα... ανασφάλιστη θα είχαν ιατροφαρμακευτική κάλυψη και θα ήταν μια χαρά τώρα το τι γιατί τα δίνει τα 100 εκατομμύρια η Ενωμένη ΕΕ, Σου Ευρώπη ε ας μην το συζητήσουμε καταντάει αηδία να, τα λέμε, να λέμε συνέχεια τα ίδια το πρωί λοιπόν ξημερώματα τα ματ με τη βία μάζεψαν του Σύριου από την πλατεία συντάγματο γιατί έπρεπε να σηκώσει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο καμίνης λοιπόν, να στολιστεί η Αθήνα, να πάει ο Μπουμπούκος με τα παιδιά του να περάσουν καλά τα Χριστούγεννα. Οι χιλιάδες Μπουμπούκοι. Οι χιλιάδες, οι εκατομμύρια Μπουμπούκοι αυτή τη χώρα με τα παιδιά του, οι οποίοι θα περάσουν μια χαρά αυτά τα Χριστούγεννα. Οπότε οι πήραν τον από το Σύνταγμα διότι. Ε, έπρεπε να φύγουν Γεια σου ρε Βασίλη Γεια σου Βασίλη Μου στείλε ένα μήνυμα Βασίλης από την Άουσα Βαράει τον τέφι και χορεύουν οι αγορές Μου βάλες ένα εδώ με τέφι ρε Βασίλη ποιο... Είναι καλό το τραγούδι Φα... Λοιπόν Γεια σου Βασίλη μου καλή σου μέρα και στην Άουσα τι καιρό έχετε Γεια σου ρε Χρήστο Τι καλή εβδομάδα ρε Χρήστορα τι κόλαφος ρε Κόλαφος Κόλαρος όχι κόλαφος Απαντάω σε ένα φίλο εδώ τον Χρήστο Που μου στείλε ένα mail Κόλαρος όχι κόλαφος Πρωί πρωί να πούμε Κυρίες μου και κυρίες μου Και αγαπημένοι μου ελληνογαριδομπόπουλο Επειδή δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε Θα ασχολιόμαστε και με τσάτσους Αυτής της κοινωνία Ένας από αυτούς είναι ο μέγα Γαμίκουλας ο Τσατσόπουλος Τασόπουλος πως διάολο τον λένε ο οποίος ήταν επαναστάτη με το ΣΥΡΙΖΑ και μας, τώρα λέει αν με θέλουν κατεβαίνω στις εκλογέ με το ποτάμι λοιπόν πως μου είπε η φίλη μου η τρομοκράτησα η, η ακροάτρια βοηθά τη θκίμ και ξέν να παντριφτού κι εγώ οι καημένοι λοιπόν, νομίζω ότι ταιριάζει κυρία μου και κυρία μου αυτή είναι η κοινωνία η κοινωνία είναι Τατσόπουλοι Μπουμπούκι, Βορίδ ε, σαλταδόροι Χωρίς να οροδούν Προουδενός Προκειμένου να περάσουν καλά Το να περάσουν καλά Είναι υποκειμενικό φυσικά έτσι Λοιπόν δεν υπάρχει Αξιοπρέπεια δεν υπάρχει Ανθρώπινη υπόσταση σε αυτά που κάνουν Και το δυστύχημα είναι, είναι Ότι είναι πάρα πάρα πολύ Είναι πια Απάνθρωποι δεν είναι άνθρωποι Γιατί επαναλαμβάνω Όπως είπε κάποιος για να γίνεις άνθρωπος πρέπει να κουραστείς πάρα πολύ. Και φυσικά, την κούραση ουδής αγάπησε. Την ευκολία ούλη. Δες το αυτό σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Τα έχουμε ξαναπεί. Από τέχνη, από πολιτισμό, από πολιτική, από δημοσιογραφία, από αθλητισμό. Όλα είναι, πρέπει να είναι εύκολα και εύπεπτα. Ακριβώς να μηρικάζουν και μετά να πηγαίνουν για εκμετάλλευση μαλλιού, γάλατος κρέατος και ταλιμπάν και ταλιμπάν <Τι> οπότε λοιπόν γιατί να μην πει έτσι ο τατσόπουλο, πως τον λένε γιατί να μην πει έτσι ο τατσόπουλο, <Τι> ξεκινάει η κυρία μου και η κυρία μου όχι ξεκινάει, συνεχίζεται η καταστροφολογία για να διατηρηθούν στη θέση τους οι... τα πιόνια του συστήματος όπου πάλι επαναφέρουν τον Brexit λοιπόν πάλι η ιστορία η financial times μας πετάνε έξω ε, από την ε, από το ευρώ φωτογραφίες καταστροφής του ελληνικού λαού ε, ελληνάρες να τραβιούνται στα ATM αυτά τα ωραία κάνουν αυτά τα ωραία κάνουν με ένα λαό που Καταναλώνοντας και αυτές τις απειλές εύπεπτα, οδηγείται να τον εκπροσωπούν απάτριδες, να τον εκπροσωπούν αθήρματα, να τον εκπροσωπούν προδότες, λαμβάνοντας μέρος και συμμετέχοντας στο έγκλημα. Στο έγκλημα, ξανά το, το, το λέμε, συμμετέχει στο έγκλημα αυτός ο λαός. Αλλά καλό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ποιο να μιλήσει, κυρία μου, προτρέπουν αυτή τη στιγμή να, να, να μα πετάξουν έξω, να έρθει δυστυχία, να έρχονται να τραβάνε φωτογραφίε. Ακούστε, ωραία. <coughs> Ακούστε, οι σύμμαχοί σου τα, τα κάνουν και τα συμβουλεύουν αυτά. Να τραβάνε φωτογραφίε, να τι δείχνουν μετά στις Ιταλίε και από εδώ και από εκεί για να συνηθιστούν αυτοί οι λαοί, να δείχνουν πόσο. Πώς οι Έλληνες δυστυχούν Δηλαδή μιλάμε μεγάλη Άϊτε ε, ε, να δεχτούμε αυτά που είπε και ο Αλέξης μας για πειράματα και για τέτοια και για αυτά πια δεν είναι πειράματα. Αυτά δεν είναι πειράματα. Αυτός είναι ένας ε, πόλεμος ο οποίος έχει θύματα μόνο από τη μια μεριά και εξελίσσεται καθημερινά μπροστά στα μάτια μας ε, και δυστυχώς τα στρατεύματα τα οποία έχουν εισβάλει σε αυτή τη χώρα δεν χρειάζεται να έρθουν απόξω ήταν εδώ εγκατεστημένα εδώ μέσα χρόνια, πολλά χρόνια τώρα καταλαβαίνετε προτρέπουν να πεταχτεί η Ελλάδα έξω να δημιουργηθούν σκηνέ πανικού φτώχεια, μεγαλύτερης φτώχειας για να τραβάνε φωτογραφίες και ρεπορτάζ να τα δείχνουν στους Ιταλούς Άγγλογαλοπορτογάλους για να σκιάζονται περισσότερο Ο ολοκληρωτισμό Σε όλο του Στο μεγαλείο Ο, ο ολοκληρωτισμό Σε όλο του το μεγαλείο yeah, that's Και that's ακόμη that's ακόμη right. κάθεσαι και μου μιλάς yeah. Για σαμαροβενεζελοκουρέλιδες right. Μεγάλε right. Αγορίνα right. Ε αγορίνα Εδώ Ναι Ναι 네, Τουριστικές εκδρομές Ναι Πολύ καλά λες Μπορεί να κάνουν Θα χαρή και η Κεφαλογιάννη Θα κάνουν Τουρισμό τρομοκρατία. Να του φέρνουν εδώ με πούλμαν, να του ξαναγούν, να του δείχνουν του πεινασμένου και λυσσασμένου Έλληνε για να σκιάζονται. Αυτό που σα λέω τώρα έχει γίνει στην Πολωνία όπου πήγαιναν με πούλμαν Γερμανοί λεφτάδε να βλέπουν του Εβραίου που του είχαν εκεί σε ένα γκέτο. Το, το, το τι περνάγαν. Αυτά έχουν γίνει. Μην νομίζετε ότι δεν θα ξαναγίνουν ή μην νομίζετε ότι δεν γίνονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μεγάλε, τι άλλο πρέπει να σου πούνε. Πόσο άλλο πρέπει να σε ξεφτυλίσουνε για να βγάλεις μια άναρθρη κραυγή. Ένα άχητο διάολο ρε. Πόσο, τι άλλο πρέπει να σου κάνουνε. Τι άλλο πρέπει να σου κάνουνε. Για να πάρεις μια ανάσα ρε μεγάλε. Τίποτε δεν πρέπει να σου κάνουνε άλλο. Πρέπει να... Να τελειώνει πόσο έχει σήμερα 15 Αχ εντάξει μεθαύριο έχουμε τη, την πρώτη σύναξη Διότι αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα τώρα the main the main I... Του Έλληνα λέμε ρε βέβαια Ορίστε Ναι Καλά φίλε μου εσύ είδε Να είσαι καλά Να Να είσαι καλά να σε καλά Ποιος θέλει Αχ, αλλά μα αυτό να κοιμάσαι Δεν υπάρχει περίπτωση Να σε καλά φίλοι και αυτό βάλαν, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να σε καλά φίλε, να σε καλά. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Να σε καλά δε φίλε, να σε καλά. Καλή σου μέρα. Να σε καλά, καλή σου μέρα, ευχαριστώ. Ε, Κοίταξε να σου πω κάτι τι συμβαίνει με τα άρθρα. Τα άρθρα τα οποία ε, γράφω, θα τα συναντήσεις από χαρακτηρισμένα. Δεν τα χαρακτηρίζω εγώ. Σite ε, ε, τη άκρα δεξιά, να το πούμε έτσι, μέχρι τη άκρα αριστερά. Δεν τα χαρακτηρίζω εγώ. Είναι από μόνα του χαρακτηρισμένα, έτσι για να εξηγιώμαστε. Ναι, και με τιμούνε δηλαδή οι άνθρωποι, διότι εντάξει, επειδή δεν έχω τοποθέτηση και περισσότερο αυτά που γράφω είναι ενημέρωση για νόμους και, ε, και τοποθέτηση προσωπική τουλάχιστον για εθνικά και άλλα θέματα ε, αυτό τι δείχνει όμως τι δείχνει, δείχνει το εξής ότι οι διαφορές μεταξύ αυτών το, των ανθρώπων που τα διαβάζουν δεν είναι τεράστιες χρωματισμένες είναι δεν ξέρω αν, με, αν το μετέφερα. Ε, Καλά. Ναι, συμβαίνει αυτό με τα άρθρα οπότε για αυτόν τον λόγο και η εφημερίδα που είπες εκεί στην πόλη σου ε, δημοσίευσε αυτό το άρθρο πάντως οφείλω ε, λάθος ή όχι αφού το δημοσιεύει όποιος ε, μεταφέρει τα άρθρα μας να τον ευχαριστήσω και δημόσια λοιπόν μεγάλε, α, ξύπνησε και ο Παπαδημούλης μάλιστα ας το τελειώσουμε το θέμα ε, καταφέρθηκε ε, εναντίον του Γιούγκερ και δεν θα τολμούσε λέει ο Γιούγκερ να κάνει τέτοια παρέμβαση. Στη Γερμανία και στη Γαλλία. Φυσικά, Παπαδήμουλη μου δεν θα τολμούσε. Εξάλλου, μην ξεχνάς ότι οι Άγγλοι τον, δεν, τον δια, δεν τον επιλέξαν τον Γιούγκερ, εσύ τον επέλεξες με τον Τζίπρα. Εσύ με τον Τζίπρα. Οι Άγγλοι του βγάλανε στη φόρα τα πάντα: Την ναζιστική του κατοχή, το τι έκανε ως Υπουργό Οικονομικών στο Λουξεμβούργο, τι κλεφταρά είναι, τι αλήτη είναι, πέρα από μεθίστακας. Λοιπόν, οπότε μην αναφέρεσαι στους Άγγλου. Α σε απέξω τι αυτοκρατορίε. Κοίτα εδώ τι θα κάνουμε με την γη τη Ελλαδιστάν. Ναι, θα μου πεις τι σε ενδιαφέρει. Τι λέω κι εγώ να πούμε πρωί-πρωί. Με βάρεσε, κάτι με βάρεσε. Τέλος πάντων, κυρία μου και κυρία μου, μια και στο τέλος Εγώ θα σας αφιερώσω ένα ωραίο τραγουδάκι και ελάτε να κλείσουμε παρέα. νέας νέες λες πως λες πως κυβαλάς περιτοσισε ατιχής ανηθεί αγαπάς περιτοσισε Ατυχή ανέτσι αγαπά. Το ατρίλικι δε μετριέται φίλε με μαγιά και η καρδιά. Δε περπατιέται νύχτα και κρυφά. Το άντριλι λίγη δε μετριέται, φίλε με μαγιά. Και η καρδιά δεν περπατιέται νύχτα και κρυφά. χνι κάπιας ενοχής έχεις έχεις και φοράς και στο τραγουδί τις ψυχή εσύ πια δεν χωράς και στο τραγουδί Τη ψυχή εσύ πια δε χωράς. Το αντρίγι δεν μετριέστε, φίλε με μαγιά και η καρδιά. Δεν περπατιέται νύχτα και κρυφά. Το άτριλίκι δεν μετριέται, φίλε με μαγιά. Και η καρδιά δεν περπατιέται νύχτα και κρυφά. Λοιπόν αυτά God, think... Του πως μετριέται το αντριλίκι Say... Νομίζω λίγοι το ξέρω yeah. Κυρία μου και κυρία μου yeah. Τελειώσαμε για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρχου Now. Εμείς τι να σα πούμε άλλο Από ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υπομονή σας yeah. Από να μας ακούτε Να μας κάνετε αυτές τις ωραίες παρατηρήσει Say... Και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες Πάρα πάρα πολύ καλά yeah. Γεια και χαρά σας There's a space captain hell with your name on the seat with a spike in a chair just to make it complete When you look at yourself, do you see what I see? If you do, why the fuck are you looking at me? 101,5 FM Stereo.